Unless we can change the sixth day And make the seventh day a better way The superhuman average Is a Now, sound What's gonna happen On the eighth day Well I For one I just don't I just don't wanna know What'd you say Jones? Tell him again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 και μιας φίλης χώρας όπως είναι η Γερμανία. Let us uh, give some clear talk. Angela οι and είναι people are great friends of Greece. They have given us the last three years more 60 ευρώ. us more money. Ο Φούχτελ Asparpolis mathis anthropos amo da leisho kalo gite para polis mathis fuchtel πολύ polis heißt im deutschen erst fuchtelos ich finde das ist ein schöner δεν θα λοιπόν ο αυτά είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί τι γίνεται εξωταρρύπαστο. Εγώ είμαι έτοιμο να ρίξω τα ρούχα, <συρίζει> τα ρούχα. Ε, ε, εγώ, εγώ, και εγώ ν περιμένω ν μια απάντηση. Αν δεν θέλετε ν ν ν να με απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω όμως. Σας απαντώ αλλά να εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί που είναι σε κλεκκόνια του βουλήτος από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους. Επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν καρδιά για τη Im stillen Raume aus der der Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Hund, Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lele, -Le Ωραία! Καλησπέρα! Φίλε και, και φίλοι του Go see what the boys in the dark room have done to save μια εκπομπή τη Πάξη Γερμανικά ξεκινάει σήμερα. Και στο μικρόφωνο τη Φλανδία είναι ο Βάνο Πορομανολάκη και η Βασιλική Μανιού. Ε, η οποία έχουμε επηρεασμένη προφανώ από το Χρυσόγνευμα και δεν έχει εντύπωση. Μπήκε πάρα πολύ όμορφο, περάσαμε εξαιρετικά. Το δείγμα ήταν πάρα πολύ ωραίο, μαζεύτηκε αρκετό κόσμο. Έγινε πολύ ωραία κουβέντα, ανελογικό, δεν είναι. Είχε αρκετό κόσμο κοντός έγινε πολύ ωραία συζήτηση. Στην οπεθυστικό δεν μπορούσε, δεν παρευλέθηκα γιατί πήγαινα πάνω κάτω στον πυρελό ε, γιατί τον οργάνωσε. Ε, ήρθε την Έλλη, ψαρώ. Mm. Αυτό ήταν μια έκπληξη ας πούμε, εσύ μου το βάμε λεπτό να μπει το χιπνικό από το γαθνικό χωρί, το δεν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 Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι. Γιατί μια περιοχή αντιστατεύεται μικρή φόρα στον ίδιο Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα αγομαϊκά στατρόφαλα. σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρινία μας με τον πολεμιστή Αστέρι. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε, αφού κερατήσαμε το γαλακτικό χωριό Ήταν πολύ καλή χθεσινή εκδήλωση και από κόσμο που πήγε μια χαρά και το κλίμα ήταν ωραίο Και ειδικά όταν είδαμε ότι μαζεύτηκε ο κόσμος, ο μένα από μου και το άνθος που είχα Οπότε μπορούσαμε να το ευχαριστούμε πια. Όταν άρχισαν βασικά τα παιδιά να παίζουν μουσική και ταυτοποιηθήκαμε όλοι, άρχισαν να τρώμε και να πίνουμε και εκεί είναι που μου φύγε με μου. Πάντω. το μεταξύ, μέχρι το σημείο να τα παιδιά να παίζουν μουσική. Επειδή ήμασταν όλοι και δεν είχαμε κάτσει ακόμα. Το που δεν θα μουσική σήμερα. δεν μόνο. την ώρα που συζητούσαν και το θέμα με Φορά φορά. Γενικά, εγώ υπήρχε... αυτό που ένιωσα, ευρύ μου, είναι ότι υπήρχε φοβερή διάθεση από τον κόσμο. Μάλλον υπήρχε ανάγκη να μιλήσει, να βρεθεί κάπου ας πούμε, με κάποιου γνωστού φίλου κλπ. και να με τέτοια ατμόσφαιρα και να κουβεντιάσει. Δηλαδή, να κάνει εντύπωση αυτή η πράγμα. Βρεθήκαν εχθέ άνθρωποι στην πλατεία Κλικονόρων, του οποίου όποιος... είχαμε χαθεί κιόλα πνευματικά. Είχαμε... είχαμε ένα συναντήσιμο χρόνια κιόλα και προσωπικά κιόλα. οπότε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία ε, να κάνουμε κουβέντες, έναν απολογισμό γενικά στο κίνημα που αναπτύχθηκε το 11 και μετά, ναι, και είχε αποκλειστήκα και, και μόνο στον άγωνα των σκουριών, αλλά και ευρύτερα. Το είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να περάσουμε καλά και να τιμήσουμε, ας πούμε, την, την ημέρα, την 28η, όπως κανονικά πρέπει να την τιμάνε αυτή τη μέρα και όχι με τη σχέση, τις φιέσεις, τις οποίε την τιμάμε συνήθως. Mm. Βέβαια, εντάξει, μαζεύτηκε και ένα ποσό ε, για τα παιδιά πάνω για τι κουριέ. Το οποίο προφανώ δεν θα λύσει το διαχωριστικό τη πρόβλημα, αλλά θα σταλεί μέσα από όλη αυτή την ιστορία που έγινε χθε. Ένα χειρό μήνυμα ε, στου ανθρώπου, στι κουριέ του ε, ε, και σε άλλε περιοχέ ε, όπου αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, στο Παπυκάδι κάτω στην Κρήτη, α πούμε, στο Βόλο τώρα. Ε, σε αυτέ τι ιστίε λοιπόν ότι η φλόδα δεν έχει λύσει. Κρατιέται ακόμα ζωντανή και υπάρχουν άνθρωποι που και συμπάσχουν με τον αγώνα του και τον υποστηρίζουν και ηθικά και υλικά όσο μπορούμε. Ότι υπάρχει ένα κίνημα αλληλεγγύη. Βέβαια. Και ότι σε πάντα σε τέτοιε περιπτώσει θα υπάρχει ένα κίνημα αλληλεγγύη προ όλου του ανθρώπου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ε, ενημερωθήκαμε κιόλα και από την Έλλη του τη Λαρού για το ζήτημα του νερού πάνω στο πύλιο. Το οποίο μου το είχαν πει εμένα πέρσι, είχα συναντήσει με το πύλιο. Και μου είχε πει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τι πηγέ. Μι, μιλάνε για την των πηγών, δηλαδή για ειδικοποίηση του νερού, του βασικού αγαθού, ανάγκη για ε, mm. ε, τον ανθρώπινο οργανισμό. Το οποίο ήταν, δεν ήταν. Το βλέπουμε και στην πράξη, ξεκάθαρα από Οπότε να είμαστε 100% σίγουροι ότι θα έχουμε καινούργια μέτρα. Σε όλη την Ελλάδα, ε, ήδη αναπτύσσεται ένα μέτρο που και στο Πολιό ή στην Greek, κάτω που ανέφερα, ή στη Μάλια. Ναι, είναι χρόνια αυτή η ιστορία και απλά τώρα πάλι έχει ενταθεί. Παίζουν και τα φωτοβολταϊκά κάτω σε εμά, α πούμε, στη Μάλια. Θα έχουμε ξεβούλημα, θα έχουμε μαζικό ξεβούλημα. Κάτω από το μνημόνιο και τη Γερμανία και την Τρόικα, θα έχουμε αφορμέντρε. Το θέμα είναι να δούμε και τα ψυχικά αποθέματα. Να αρχίσουμε πάλι να σταθούμε στα πόδια μα, στα πόδια μα, θα μα τα κόψουν κι αυτά. Μαζί με κάτι άλλο. Μαζί με κάτι άλλο, εντάξει. Τώρα ο ευνητισμό νομίζω ότι έχει συντελεστεί ήδη. Αρκεί να μην τον αφήσουμε να. <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν, 29 Οκτωβρίου σήμερα, mm. ένδειξη διαμαρτυρία. Εμεί γιορτάζουμε τον εθνική γιορτή 29 Νοεμβρίου 2019. <laughs> ένδειξη διαμαρτυρία εντό εισαγωγικών, επειδή το μεταπολεμικό κράτο και με την φιλιακό κράτο, το κράτο των δασυλόγων. Επέλεξε να μην γιορτάζει την μέρα της απελευθέρωσης της Ελλάδας, τη μέρα που η Αθήνα απελευθερώθηκε από τα μαζιστικά στρατεύματα, επέλεξε να γιορτάζει τη μέρα που είπε το όχι ο δικτάτορας Μεταξάς, ούτω ώστε να επιβάλλει την συνέχεια του από το προπολεμικό κράτος. Δηλαδή θέλοντας να εξαφανίσει απόλυτα, πριν το ζητήσουμε στην Κορέα, θέλοντας να, απόλυτα, να εξαφανίσει απόλυτα την εθνική αντίσταση, να την ονομάσει ουσιαστικά έτσι σε πόλεμο. Όταν ουσιαστικά μια προσπάθεια ενό κομμουνιστικού πραξικοπήματο η εθνική αντίσταση τη βίση τελείω και να κρατήσει μόνο το, το όντω ηρωικό αγώνα των Ελλήνων στο μέτωπο το 40, σβήνοντα όμω όλη την αντίσταση του 41-44. Καλά. Και εννοείται τα Δεκεμβριανά και ό,τι ακολούθησε μετά, σβήνοντα και αυτά. Οπότε εγώ λέω να πάμε στο. να ακούστε ένα διάγγελμα, να δούμε να... να... πώ αντιλαμβάνονται αυτοί την εθνική γορτή, και μετά πώ αντιλαμβανόμαστε εμεί την εθνική Στις 28 Οκτώβρη, ξύπνησε ο ελληνικός λαός από τις ειρήνες που ακούσαν δαιμονισμένες. Όλοι εξαχύθηκαν στους δρόμους. Από στόμα σε στόμα διαδόθηκε η είδηση. Η Ιταλία μας κήρυξε τον κόλυμο. Και πρωί πρωί ακούστηκε η φωνή του Πρωθυπουργού από το ραδιοφωνικό σταθμό. Ελληνικέ ΛΑΕΠ, σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω, τα Ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί. Του απάντησα πως θεωρώ τόσο το αίτημα, όσο και των τρόπων με τον οποίο γίνεται, σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Όλο το έθνος ας ξεσηκωθεί σύσ Ας αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις ιερές μας παραδόσεις. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας. όχι ο μεταξά αφού θαύμαζε τον άξονα και κυβερνούσε με τον τρόπο του χιτλερικού εθνικοσοσιαλισμού αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά οι πιέσεις, οι Άγγλοι τα ανάκτορα κτλ μπορεί κανείς να ερωτηθεί κι αν λέγαμε ναι πάλι στα ίδια θα ήμασταν ένα-δυο χρόνια υπό συμμαχικήν επιστασία μήπως δεν ήμασταν πέντε και δέκα χρόνια κάτω από αυτούς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 που μόνοι μας χαρίσαμε στους εαυτούς μας. Για μία ακόμη φορά νικήσανε οι Χίτες, οι κουτσαβάκιδες, οι Ταγματασφαλίτες, οι Βασανιστές και οι μέροντες Μιχαλόπουλοι και Κουρίδες. Αυτή είναι 28 η 28η Τα νερά αντικρίσουνε. Mm, τα παιδιά του φορτιστήκαν στο στάθμο. Όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Mm, μα για εκείνου που έχουν φύγει, και η δάξα του στη Λίγη, και ποτέ καμιάς δεν κλάψει, κάθε τόνο τι κι ας ευχόμαστε. Παιδιά της Ελλάδος παιδιά, που σκληρά πολεμμάται πάνω στα βουνά, <Δι'> και πάνε αλλιά, προσεκώ μα το όλο, να έρθειτε Και για κάποιον ξενυχτούν και στενάζουνε. Όσοι πήκρα και τρεμούλα σε μια τίμια Ελληνοπούλα δεν τα ρεχιάζουνε. Έλληνες του Ζαλόγκου και τις πόλης και του λόγου και πλατιώτησε. Όχι το ποτάμι, το ακούμε το παιχνίδι, αλλά δεν Συνεχώς. απλά ήταν η μικιά παραγγελιά. Παραγγελιά, εντάξει Απλά μου λέει, θυμάμαι ότι η μου μπλε θα. ότι ο προπάπος όταν ε, σκοτώθηκε στο αλβανικό μέθοπο... όλοι οι φαντάροι τότε, εγώ πολύ τις οποίοι και ήταν το, το σύμβολο... η φωνή αυτή που αναφέρουν τη δικό αυτό, δεν έχουν μια... Άλλα, δεν, υπάρχει το ότι... Κάθε και δεν υπάρχει αμφιβολία το ότι τα τραγούδια του Σοφίας Δέμπο όντως σημάδευσαν τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο που αφορούσε το μέτωπο. Απλά εμένα, ας πούμε, η... εντός ολικών ε, άρνησε μου, δεν είναι με το τραγούδι Δέμπο. Έχει να κάνει με το ότι τα τραγούδια αυτά τα ακούμε χρόνια τώρα, και ακούμε μόνο αυτά τα τραγούδια, για το λόγο που σήμαστε πριν. Ότι επιλέξε να σβήσουν στην εθνική αντίσταση 41 44, γιατί δηλαδή, ωραία με τραβού το μετό που γιατί όντως στο μέτωπο, αλλά ένα δηλαδή γιατί το του πούμε, το του, το του Αλλάς. δεν θα τον ακούσεις. Ε, όχι μόνο θα τον ακούσεις, και στα σχολεία ακόμα στις ε, σωστέ αυτές, σιωτές οδόης, τα τραγούδια που παίζονται, ας πούμε, για τα τραγούδια που ακούν τα παιδιά, είναι αυτά, κατά κοινωνό. το ε, Ο Δήμος <laughs> Έπαιξε φέτος στον ύμνο του ΕΑΜ ή mm -hmm. όχι Ε, δεν νομίζω <laughs> δηλαδή θα ήταν η Ρωσίβλη ακόμα μεγαλύτερη <laughs> Εντάξει, πέρσι έγινε <πέρσι>, <laughs> <πέρσι, πέρσι, laughs> 25. Έχουμε χαρθεί κιόλα. Όχι, νομίζω πέρσι 19... είναι η Ναι, ναι, πέρσι είναι 28 Εντάξει, τώρα φέτο. Κορυδευόμαστε και μεταξύ μα. Ήταν. Για παιδιά, τα ε, άλλα όλα λειτουργούν κανονικότατα στι παρελάσει μα. Τώρα λειτουργούν κανονικότα την 22η Οκτωβρίου. Ξαναμπήκαν τα κάγγελα πάνω στο Θεσσαλονίκη. Ξανα έχουμε χαιρετούρε ανάμεσα σε επίσημους και τον κόσμο και που μαζεύεται. Είδαμε και εδώ το, την τόπια πολιτική περσόνα, τον Κατζίκη, ε, με το κεφάλι ψηλά, ας πούμε την έπαρση γιατί Επη γενικότερα mm. να χαιρετάει εδώ πέρα διάφορου που πέφτουνε τα σάλια του σούγου που τον βλέπανε σηκώνουνε να μη του. Έγινε. κακέ σκαρκές εκπολθέζει. Ο ανθρώπου έγινε το νερό του πραγματικότητα. Mm. Από τοπικό τοπικός άρχοντας, έγινε άρχοντα εντό του Κοινοβουλίου, ρε παιδί, μου βουλευτής. Μπράβολο, όπως είπε ήταν άνθρωποι τον ψηφίσαμε, δεν απεί κανείς, βρήθηκε ακόμα να τον υποδεκτεί. Μετά από πολύ προσπάθεια να μπει στο οποιοδήποτε κομματικό ε, ε, χώρο. Δημιουργούταν, είτε ήταν μνημονιακό, είτε μνημονιακό, είτε ήταν ό,τι να είναι. Εντάξει, βρήκε τελικά σπίτι το οποίο τον στέγασε. Και σήμερα είναι ο βολευτής. Οπότε άμα έχει και του πατέρα του την κληρονομιά, βλέπω το αέπτη τη χώρα να, να μικράνεται. Ναι.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 Οι επίσημοι μπορούν να πάρε να κάτσουν πάνω στα υπεριθωμένα στο BMI και στι τάμπλε αυτέ πώ καταναλύφουν, πώ τα πράγματα. Μπορούν τέλο μόνο επίσημη να ξανακάτουν ω άνθρωπο, Χωρίς να βλέπον, μπορούν να αυτοί οι οποίοι τώρα μα κορυφαίνουν τα προηγούμενα χρόνια όσε εμπειρωνιακή και λέγουν ότι εγώ αρνοντα να κάτσουμε με του πιστεύουν μαζί και κατεβαίνω κάτω, μπορούν να κάτσουν και αυτή πάνω από τη και όσο πιο πολύ ανεμμόνιατική και υπογράφουν η μοναφερνού. Μπορεί κανονικό το κόσμο να παίρνει τα παιδιά του, να παίρνει τη γυναίκα του ε, λογοδετικό είδο. Στην είπε στον άποδο, να παίρνει τον άντερντζε, να παίρνει το παιδί του ναι, ναι. και να κατεβαίνει με αυτή τη φωτογραφική μηχανή, να φωτογραφίζει τον περίγυρνο του Σαλιαδάκη ή εντυπωμένο αυτή τη γελία στολή τη παρέλαση, πούμε, αφού πλέον λαϊκέ παρελάσει όπω υπήρχαν τα δύο προηγούμενα χρόνια, δεν, τρία προηγούμενα χρόνια, δεν μπορεί να υπάρχουν. Ε, σημάδια αντίσταση με το κεφάλι γυμπισμένο απ' την άλλη με μαύρα περιπλασιόν δεν μπορεί υπάρχουν. Ούτε πολλέ μούλτσε του επισήμου υπάρχουν, ούτε πολλά γιοχαρίσματα. Οπότε όλα λειτουργούν κανονικότερα. Χάρη στο Σιρίζα. Τι να πω τώρα. Εγώ αναρωτιέμαι τι απαντούν οι γονεί στα παιδάκια που ρωτάνε α πούμε τι γιορτάζουν την Ιθαγένεια του Το όχι α πούμε στου Γερμανού. Ναι, και σήμερα τι λέμε, α πούμε. Τι γίνεται με του Γερμανού. Μαμά θα ακούσει κάτι περίεργο, με κάτι μνημόνιο και με κάτι. Ανεργίε και φτώχειες, Εκεί και απαντάει, α πούμε, καλώς. Γι' αυτό πλέον εμένα, μου φέρνει και λίγο γέλιο η όλη η ιστορία. Ειδικά χθε, α πούμε, δεν γίνεται. Μα μάθανε να γιορτάζουμε. και δεν συμβαίνει τίποτα. Όλα βαίνουν καλώ. Ζούμε μια αξιολογική ζωή. Επανήλθαμε στα... στην κανονικότητα. Με εξαίρεση, ε, κάτι το που ανέβασε ο Μούτσος ο Μπαρδούζος στον πείχο του, το που τον έκλεψα και το ανέβασα και εγώ τώρα για την δικιά μου στην κομπέτρα, αρκομπέναμε. Ε, ένα ρησάκι, νομίζω είναι Ιφολέγανδρος, μισό λεπτό να το διαλευκάμαι κιόλας, όπου τα παιδιά παρελάσσανε με μαύρα περιβραχιώνια. Ε, μισό λεπτό όμως να τσεκάω αν είναι σίγουρα η συγκεκριμένη περιοχή. Θα μου μια περιοχή, παρα... ε, είναι σκηνούσα στι ε, στις συγκλάδες. Yeah. Προφανώς έμπικσαν κι άλλες μικροτετχες. Σας μένει ένα βيديو τον Εντάξει, ναι. Και το The table και είναι αυτό που σκεφτόμουν σήμερα, το ότι όλα από το 11 μέχρι και το 2013 είχαμε όλες αυτές τις αναταράξεις. Δηλαδή μέχρι και τις προηγούμενες παρελάσεις με κυβερνήσεις σαν είχαμε ένα κράτος φόβου, ένα κράτος βίας, είχαμε άνθρωποι τουλάχιστον τις μέρες αυτές, άνθρωποι στις μέρες αυτές να κατεβαίνουν στους δρόμους, να διαμαρτύρονται, να μετατρέπουν τις συστημικές παρελάσεις, τις μηλταριστικές παρελάσεις, να τις μετατρέπονται σε λαϊκές παρελάσεις και Αυτό ήταν ένα θετικό σημάδι, αλλά και μετά μου ήρθε η Φιναράση και μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, εξισορρόπησε τα πράγματα, ε, έδωσε νομιμοποίηση πολιτική για όσο ακόμα τη δίνει στην αστική νομιμότητα και στο αστικό κράτος, για όσο ακόμα τη δίνει. Σε ε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ε. έχουμε κι άλλα θέματα να συζητήσουμε, εντάξει. Όσοι παρελήθηκαν στην παρέλαση συλλογικά ήταν την ίδια εικόνα που είδαμε κι εμεί. Τώρα θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια ε, οι διάφορε τέτοιε αντιδράσει ήταν ε, εκτονωτικέ λίγο πολύ. Πλέον που δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο, εγώ αναρωτιέμαι, εκτονώνεται κάπου αλλού αυτό ο κόσμο. Δεν εκτονώνεται, πα συσσωρεύει μέσα του. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό ακόμα. Δεν είμαστε σε θέση. Θα δούμε. Αυτό θα φανεί όταν θα έρθει ο... Που θα έρθει ο τραπεζικό ή ο φορεακό μέσα σε το σπίτι ε, και στο πώ θα αντιδράσει ο κόσμο όταν πραγματικά θα χάνει ό,τι έχει και δεν έχει. Θα χάνει τη στέγη πάνω του κεφάλι του, θα χάνει το νερό του που λέγανε, θα χάνει το φαΐ του, θα χάνει ό,τι σημαίνει πατρίδα για αυτόν. Όταν λοιπόν θα αρχίσει να χάνει αυτά τα πράγματα, το άμα θα αντιδράσει ε, με οργή, αν θα αντιδράσει με ρήξη απέναντι σε αυτού οι οποίοι λειτουργούν σήμερα ω ε, πώ λέγανε. <αλυγίλη> Θυμάμαι και το όνομα τώρα το... που το πετυχαίνουμε έχει, από τα χρυσικά έχει, παγώσει το κεφάλι μου. Ε, για τους εφοδιακούς λέω, τους τραπεζικούς, τους αυτούς που θα έρθουν να σπάνε το σπίτι, όσος επειδή μου όργανα των υπηρεσιών τις οποίες στελεχόνουν. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος που οποίος θα να σπάνε το σπίτι, να έχετε συνέστηση, δεν είναι απλός και μετέχει του αίματος, του οποίου μπορεί να προκαλέσει μετέχει τι αυτοκτοαλίας. Όπως είναι η εντάξει. Τέλο πάντων, ε, τώρα το πέρα έχει γίνει το ας πούμε, και εμείς λέμε προσωπούμα. Ο άνθρωπος για τα ισοδύναμα ε, βρήκε ότι επειδή δεν γίνεται πούμε, να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να περάσει το 23% φόρο στην παιδεία βρήκε ισοδύναμο να αυξήσει τα τελικά κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Ήδη 850.000 αυτοκίνητα δεν έχουν από πέρσι πληρώσει το ποσό που τους ανηστοιχεί. Αν αυξήσει κι άλλο τα τελικά κυκλοφορίας, μα κόβω με κάρα και γαϊδουράκια να το κληροφορούμε. Ε, μετά το άλλο, ένα άλλο ισοδύναμο λέει που βρήκε για τα κόκκινα δάνεια, κάτι, κάτι αυτισίες, δηλαδή κάτι πράγματα, ε, θα αυξήσει τα αδειόδια τα οποία διώδεια είναι προφανώς πανεσυγκλώτης. Έχεις τον Μπόμπολα, στο πρόσμα του Μπομπολιστάν γενικότερα κλπ. Μάλλον απέδωση, μάλλον το γεύμα του... <συσχε> του παπά, με την όλη κατρένη, το προηγούμενο διάστημα απέδωση, καλικά. <συσχε> Μπορώ να καταλάβω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και επειδή εμείς διορτάζουμε αλλιώς την <συσχε> Εθνική Επέτειο, ως Λαϊκή Εθνική, Εθνική Επέτειο, <συσχε> ε... για να ακούσουμε ένα τροβάκι. και του Ελλάς η την πατρίδα μου φρουρώ και για την ελευθεριά της. και το θάνατο αψιφό και για την ελεύθερη και το θάνατο αψηφτό, το ντουφέκι μου στον ώμο, το σπαθί μου στο πλευρό. Α, τα όρη κατεβαίνω, τους πασίστες κυνηγώ Ατεβαίνω <Δε> τους μασίστες κινείγω Δεν φοβάμαι την κρέμα αλά Φοβάμαι το σχοινί Και στο διάβαμ όλοι τρέμουν Ράλιδες και Γερμανοί Και στο διάβαμ όλοι τρέμουν Ράλιδες και Γερμανοί Μάνα μου γλυκιά μου έλα οαντάτις του ελά θσα ναάψει τη λαπαά Ττις την μίσσττης λευτεεριάς τσ ναάψει τη λμά τιις την της, της λευτεριά έγινε για του τηλεφαντέ που δεν ξέρουν το 1953 στη Γερμανία. Διαγράφηκε το 60% του δημόσιου χρέου, υπήρξε μορατόριο στην πληρωμή και ρήτρα ανάπτυξη. Δηλαδή, όταν είχε θετικού δημούσιου ανάπτυξη η Γερμανία πλήρωνε, όταν δεν είχε, δεν πλήρωνε. Και βεβαίω αυτό μπορούμε να το δούμε ξεκομμένο και από μία ε, διεκδίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την Γερμανία η κατοχή βεβαίω, έτσι εκείνη την εποχή. Το 1953 δεν ήταν σε κατοχή. Κοιτάξτε να δείτε. Ας μην κάνουμε τέτοιους ιστορικούς παραλληλίους μου, δεν θέλω να πω ότι εμείς είμαστε σήμερα επικόδοχοι, δεν είμαστε Έλληνες, μην άδικα, καταφέστε τα όπλα Ελάτε να τα πάρετε Τρία συμπεράσματα από το ηχητικό που έπαιξε, ακόμα γελάει. Τρία <laughs> συμπεράσματα από το ηχητικό που ακολούθησε το γραγόρι που παίξαμε. Πρώτο ηχητικό, πρώτο ότι η Ελλάδα πρέπει να μειώσει το βέρος της. <laughs> Δεν το λέμε, εμείς ο Πρωθυπουργός το είπε. Δεύτερο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα να παίρνει αέρα ελευθερίας. Δεν έχει καμία σχέση με τη σκλαβιά, δεν έχει, είναι ελεύθερος ο ελληνικός λαός. Δεν θα πει άλλος ελευθερίας έχει εξλείψει. Τρίτο συμπέρασμα, το θεματάκι που έχει ο από Όχι, το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται. Όχι. Ενώ Όχι. το δεύτερο, το είπα, και να αέρα ελευθερίας, όχι. Περσινό με πέρσινο βέβαια, από τότε μα είχε δώσει τα σημάδια ο Αλεξέη, αλλά <laughs> <laughs> δεν το βλέπω ακόμα. Αν κάποιο πάρει και ρίξει μια ματιά στα στατιστικά στοιχεία τη χώρα αυτή τη στιγμή, ε, σε οικονομία, α πούμε, σε διάφορου μεγαλωτικού τομεί, α πούμε, δημόσιο κλπ., χωρί να έχει ιδιαίτερε γνώσει οικονομικών, δεν χρειάζεται να είναι κανένα τέρα ε, ε, οικονομία. Ε, θα καταλάβει ότι τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν σε χώρα η οποία βρίσκεται σε πόλεμη. Σε πόλεμη κατάσταση. Και δεν το λέω εγώ. Ε, το λένε και οι συστημικοί καθηγητέ, ρε παιδί μου. Ή άλλοι άνθρωποι, α πούμε, του, που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμπεράσματα, το λένε αυτό το πράγμα. Για κάποιο περίεργο λόγο. Αλλά κατά τα δεν βρισκόμαστε υποκατοχή, όχι. Λάθο παραλλήλωση. Υπάρχει και νομίζω αυτό υπάρχει από τη Βιέννη μετά. Υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε οικονομικό πόλεμο. Ε, δεν πιστεύω ότι μπορεί κανεί να διαβάσει τι είναι ο πόλεμο να αρνηθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε έναν οικονομικό πόλεμο. Επίση υπάρχει κάτι καινούργιο το οποίο έχει εισαχθεί ω όρο, το οποίο έχει εισαχθεί και από διεθνεί οικονομολόγους αυτό που ονομάζουμε απικία χρέου. Και δεν θεωρώ ότι αν μια χώρα τη Ευρώπη σήμερα μπορούμε να πούμε ότι με μοχλό το χρέο τη μετατρέπεται σε απικία λίγο-λίγο, δηλαδή έρχονται σύγχρονοι quizlix, είτε λέγονται task force. Είτε λέγονται με το, φουτέλ, το... το γερμανικό σύμφωνο συνέλευση είτε είναι τα πιτροπάτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο έχουμε χωρίσει όλη την ανεξαρτησία μας, μας ως λαός Δεν πιστεύω πως αν μια χώρα μπορεί να ονομαστεί επικία χρέους σήμερα στην Ευρώπη Αυτή είναι η Ελλάδα, δεν μπορεί να είναι χώρα Και μετά η Πορτογαλία, η Ιρλανδία οι οποίες δίθενε φτήκαν από την Βέβαια παραμένουν και έχουν, συνεχίζουν και έχουν τεράστιο χρέος ε, συνεχίζουν και ιδιωτικοποιούνται τα πάντα, συνεχίζουν και πετάνε ανθρώπου έξω από τα σπίτια του. η στην Ισπανία, η οποία ναι, δεν έχει μνημόνιο λόγω ισχυρή αστική εθνική τάξη που δεν είχαμε εμεί, α πούμε, η οποία δεν μπήκε στο μνημόνιο για αυτό τον λόγο. Παρ' όλα αυτά, εφαρμόζεται... εφάρμοσαν. Αυτά είναι μνημονιακά. Είναι. Ακριβώ. Ασκείται μνημονιακή πολιτική. Ε, οπότε σε αυτόν τον αέρα ελευθερία, σε χώρα αναπνέουμε ελευθερία και δεν έχουμε σκλαβιά, δεν έχουμε κατοχή. Ε, να θυμίσουμε ότι σε αυτόν τον τόπο ο κύριο Αλέξη Τσίπρα στι εκλογέ του Γενάρη, νομίζω ότι ήταν και πολλέ. <συμίλυνες> ε, τώρα διάβαζα, επειδή βούγκλαρα έα, λόγω των ημερών, <συμίλυνες> ότι ο Αλέξη Τσίπρας είχε δηλώσει το Γενάρη ότι για εμά το ρόδουσαρικό μα ορόσημο και πρότυπό μα είναι το ΕΑΜ. Πριν βγει για μια ακόμα φορά. Επειδή είχε ένα σεισμό αυτή τη στιγμή και στην Κεσαριανή που πήγε και κατέθεση στο Φάνη. Που, που, που και αυτό θα το ξεπουλήσει στο τέλος ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή είναι ικανός να το ξεπουλήσει ακόμα και στο γερμανικό δημόσιο και να το παρουσιάσει, <Ρε> να το, να το, παρουσιάσει το δίνει επίτηδο στο γερμανικό δημόσιο για να δείξουμε ότι ο υπόλεμος τελείωσε και ότι... Η και τη... είναι φίλη μας. Και τη Γερμανία είναι φίλη μας. <Ρε> Δεν δηλαδή είναι το τής πολιτικός ο Παταιώνας που μπορεί να το παρουσιάσει και έτσι, αφούς ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εμπνεόταν από το ΑΑΜ είναι ο άνθρωπος ο οποίος, τώρα θα ξεπουλήσει τα αεροδρόμια του Γερμανούς, θα ξεπουλήσει τα λιμάνια, τα θα ξεπουλήσει κράτη. τα νερά Ά, ναι. και μια σειρά, mm. εντάξει δεν είναι, βγήκε η υπήρξε ε, έγινε τέλο πάντων από την Ιταλική Κρατική Τηλεόραση το οποίο έλεγε ξεκάθαρα, άμα είναι μέσα καρδιά και έτσι θα να το πούμε ε, το οποίο έλεγε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα παιδιά είναι απικία ε, όσοι πιστοί προσέρχεται πηγαίνετε αγοράζετε ας πούμε ότι είναι αγοράζετε είναι οι ε, η Ελλάδα δεν θα, είναι, δεν θα είναι χώρα όπως ξέραμε αρχά με είναι καθαρά μια απικία και ο ε, ε, χώρος ας πούμε για να γίνουν μεγάλε business και αυτό που λέει το τραγούδι για αυτό που ήταν πάντα η Ελλάδα, από όπου ο Βολίξ ξέρει okay. ή αυτό που είχαμε πει στην προηγούμενη περίπτωση, ο Πάξιν Γερμανικά, τεράστιο κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι, μπορούν να έρθουν όλοι οι Στόλια, α πούμε, <laughs> και όλα τα στραπά, ο κάθε γωνιά τη γη, να δώσουν, να ξεδώσουν, να αγοράσουν και ό,τι θέλουν, να πάρουν σουβενιέρ και να γυρίσουν μετά στι πατρίδε του. Ε, εδώ διαβάζω ένα. Ο Μπαρδίλο ήταν και ένα Πραγματικά ε, έκανε προφίλ στο Facebook. Εγώ τον διαφημίζω έτσι σήμερα. Έκανε μίτσες μαρδούς στο facebook. Έχει κάνει και βάσει ένα γράμμα το οποίο λέει, να να πειθώ μνημόνιο μήπως και να αλλά δεν το βλέπω, Αλέξη. Ο όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξει του εχθρού από τον τόπο μας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 ...della settimana che va dal 9 al 16 marzo e che segna la ripresa dell'iniziativa italiana... Είναι μαθηματικός βέβαιο ότι η Ιταλία θα κυριαρχεί μέχρι τον Απρίλιο στα Βαλκάνια. Ο ελληνικός στρατός θα πάρξει κατ' ουσία να υπάρχει σαν δύναμη ικανή να πολεμήσει. Είναι Πρέπει πάντως να δηλωθεί ότι πολλά ελληνικά αποσπάσματα πολεμούν γενναία. Υπάρχουν εκπλήξεις που δημιουργούνται από τη γενναιότητα που πολεμούν οι Έλληνες.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 Und ich warte und ich warte auf etwas. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Πέρα από το νέο του ΕΑΜ, το οποίος εμπνέει το, το, τον Αλέξη Τσίπρα, <laughs> πριν παίξει αυτό ακούσατε τον όρκο του πολεμιστή του Ελλάξ. Ε, όρκος στην πατρίδα, όρκος του τουφέ και του πιο και θυσιάζει τη ζωή του για την ελευθεριά της πατρίδας και την κυπλή ελευθεριά της λαοκρατίας. Αυτό είναι ο όρκος ο οποίος εμπνέει ως το θετικό σώμα του Εάν και ο Ελλάς, άρα και ο Ελλάς εμπνέει τον Τσίπρα. Εδώ έχω έναν άλλον όρκο μπροστά μου, ας πούμε. Ε, θα σα διαβάσω και αυτόν τον όρκο και θέλω να σκεφτούμε και οι δυο μας, θεωρή, τι θεωρείτε ότι εμπνέει περισσότερο τον σημερινό πρωθυπουργό μου. Ορκίζομαι στον Θεό τον Άγιο του Προώπου, ο οποίος υπακούει απολύτω ή σας διαταράσσει το αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλιά αναθυσσόμενος μη υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρων χώρον εις διαταγάς των ανώτερων. Γνωρίζω καλώς για μια αναντήρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τα οποία για το παρόντος αν λαμβάνω θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών αρχών. Αυτό τον όρκο τον έδιναν κάποιοι Έλληνες και αυτόν τον όρκο πήραν τον έπαινο του ίδιου του Αντρόλφου Χίτλερ. Ε, θέλω λοιπόν οι ακροατές να σκεφτούν σοβαρά αν πιστεύουν, ποιε δύο όρπου τελικά πιστεύουν ότι τη σημερινή κυβέρνηση που προέρχεται από αριστερά τελικά την αντιπροσωπεύει περισσότερο. Όχι ο... μόνο από τα αριστερά, μην ξεχνάμε από τον καμένο. Α, ναι, ξεχάσαμε yeah. ότι έχει και συνιστόσα η σημερινή κυβέρνηση στα δεξιά. Έχει δεξιά πλατφόρμα. Έχει πλατφόρμα. Πλατφόρμα. Έχασα, ναι. <laughs> ναι. <Δεν πειράζει. laughs> τη δεξιά πλατφόρμα, έχασε την Δεν του ράζει, δεν έρχεται η δεξιά, βέβαια. Η αντίρρηση αυτό ότι μπορεί να πει κάποιο ότι ο πίσημο <laughs> <laughs> Θα μπορούσα να δει κάποιο. Ναι. Βέβαια, ακόμα <στοντ'> έχουν γεννημένα κρεβάτια έτσι κι ναι. αλλιώ Μια οικογένεια, φίλοι είναι κολλητοί. Νομίζω, νομίζω δεν βγαίνει ο καμένο στα μέσα ενημέρωση αν δεν είναι σίγουρο ότι έχει τον αλέξη τσίπρα δίπλα του. Οπότε έτσι κι αλλιώ τώρα είναι οικογενειακά. Να του βάζουν ποιο είναι πιο δεξιό, ποιο είναι πιο μνημονιακό στα δικά από αυτά είναι λοιπόν. Θα κάνω ένα σχόλιο, αλλά είναι λίγο σόκινγκ και δεν το κάνω. Όχι, κάτω, το μικρόφωνο που το κάνει. With me, little mileage. Give me a rose to show how much you care. Άξιο πρέπει να μπει στη λέξη μάνα, έκανε μου. Σίγουρα tomorrow. Δεν είμαι μια οικογένεια με τα αφιπτικά, απλά μα απαφώνουν στενό, συγγενικό μα πρόσωπο. Κάπω έτσι, πιστεύω ότι δεν θα Κι η μου η καρδιά Στενάζει και πονά Ήταν καιρό Που έβγαινε τους δρόμους Τη κουφια φοράγες Στράτα. Και τα μαλλιά και τα πανούς τα νεμίζουν αλλέρας να ζερβά. I Ναι, τότε οι λαοί θα ζούμε, τότε πια αδελφομένοι σε μια ελεύθερη και ανθρωπίνη ζωή. Θα ζούμε, τότε πια αδελφομένοι. Εγώ αστράτη, αστράτη δεν φοβάμαι. Είναι και αυτή μια ειρηνική γονιά. Έχει hey, τα μαύρα τόμα, λιγά μα κι δεν μας τρομάζει η βάρη χειμώνα Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι ανασπρίσαν Δεν μας τρομάζει η βάρη χειμώνα Μαλλιά σγουρά από το μπάντζα ε, να πω την αμαρτία μου, σήμερα θα ήθελα να μην μιλάω και να έχω τραγουδάκια, να αφήνω τραγουδάκια να παίζουν και όποτε θυμάμαι ρε παιδέ μου να ανοίγω το μικρόβλο και να πατάω, <laughs> έτσι ρε παιδέ μου, για, για τον γαμό του, να πείσαι ρε δεν μου τι κάνεις ευθούλιο. Ε, μεγάλη κούραση από χθες. <laughs> <laughs> Αλλά είναι αλήθεια ότι τη... μας έχει φύγει η πίστη. <laughs> <ΡΟΥ> Άλληλα, έχουμε... έχουμε... είναι ωραία. έχουμε <στοί> ανεβάσει τα κέρδη στους υπηρετικούς παραγωγής καφέων, <στοί> <στοί> δεν πειράζει, εντάξει, <στοί> πάμε σε ένα σοβαρό θέμα, ε, μαύρο θέμα θα έλεγα, το οποίο εντόπισε οι Ραζιουδικίου στο διαδίκτυο, αλλά γενικά έχει βουήξει είχαμε τον πρώτο ομαδικό τάφο, μετά το Β' Πανκόσμιο Πόλεμο, στην Ιτιλήνη, ε, όπου θάφτηκαν ομαδικά κάποιε εκατοντάδε πρόσφυγε. Ε, 200 πρόσφυγες νομίζω από χθε το βράδυ αγνοούνται. Ε, Εντάξει τώρα, η λέξη να προταθεί α πούμε οξυγόνη είναι... είναι πολύ λίγη. Εντάξει εδώ πέρα, συντελείται στην ανθρωπότητα μεγάλο κακό. Έχει χαθεί απίστευτο αριθμό ανθρώπων, α πούμε, μικρά παιδιά, γυναίκε, άντρε. Δεν, δεν, δεν μπορεί να περιγραφεί αυτό και να, το, να γίνει συν, αντιληπτό δηλαδή το, το μέγεθο τη καταστροφή αυτή τη ανθρωπιστική. Και, και απ' την άλλη, έχει εδώ πέρα διάφορε προτάσει που έχουν στην Ελλάδα, οι οποίε δεν είναι καν προτάσει, είναι επιταγέ, δηλαδή προ τα γέσαι. συγκέντρωση. Απ' τη μία τα σύνορα πάνω δεν ανοίγουν. Ε, ο κόσμος έρχεται εδώ, δεν έχει που να πάει, έχουν φάει πόρτα από όλη την Ευρώπη. Ο χειμώνα σκουμπίζει εντάξει Άλλοι θα πεθαίνω από το κρύο, άλλοι από την πείνα. πρόσφυγες και είναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα... το κακό αυτό εδώ θα επεκταθεί και στη... υπόλοιπου, α πούμε, στον υπόλοιπο ελληνικό λαό. Ναι, οποίο νομίζει πω θα χτυπήσει τη δικιά του πόρτα, αυτό το οποίο βλέπει να το ζει ο άλλο και του φαίνεται λίγο μακριά η αλήθεια είναι. Συνήθω κάνει λάθο από δική την ιστορία αυτό. Ε, δεν θα ήταν υπερβολή, πιστεύω, να μιλήσουμε για ένα σύγχρονο ολοκαύτωμα. Ένα σύγχρονο. Ναι, ναι είναι αλήθεια αυτά. Ένα σύγχρονο γράφος το οποίο επιβάλλεται κανονικότατα, επιβάλλεται για συγκεκριμένα συμφέροντα και από συγκεκριμένα συμφέροντα το οποίο θέλουν φθηνά εργατικά χέρια, το οποίο θέλουν πατρίδες ολόκληρες όπως τις θέλουν στη Συρία, στη, στη, στη χώρα του Κούρδων ή σε πολλά μέρη του πλανήτη ή και στη χώρα μας με διαφορετικό τρόπο βέβαια, όχι με τον παραδοσιακό τρόπο ε, το σίγουρο είναι ότι για μένα η έννοια ότι μιλάμε για ένα σύγχρονο ολοκάθρωμα δεν είναι καθόλου υπερβολή. Τα ε, μία χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, οι οποίε πνίγονται ε. στη θάλασσα του Αιγαίου, θάβονται σε ομαδικούς τάφους και κλείνονται και θα κλείνονται στα στρατόπεδο συγκέντρωσες, στρατόπεδο τα οποία... Δακνίζουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Αιγαίου. Ο Άουσδες. Στρατόπεδο τα οποία η κάποτε αριστερή κυβ Είχε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό ότι θα τα κλείσει. Ε, και, με, δυστυχώς, και με εκφασισμένα τμήματα του πληθυσμού εδώ στην Ελλάδα, τα οποία ζητάνε να ανοίξουν αυτά τα ό,τι και αν έχουν ψηφίσει, δεν χρειάζεται να έχουν ψηφίσει τη mm -hmm. Υπάρχουν και ψηφοφόροι άλλων κομμάτων, ακόμα και του Δεν να mm -hmm. ε, δυστυχώ έχω ακούσει και τα δύο σχόλια. Υπάρχουν τα οποία λένε εδώ οι Έλληνες, που Λες και η πείνα, λες και το μωρό που δεν έχει να φάει, το καθένα την πείνα είναι ζήτημα DNA το αν πρέπει να φάει ή δεν πρέπει να φάει. Και λες και μια πατρίδα, την οποία θες να ονομάσεις πολιτισμένη και ανθρώπινη, που ποια είναι η αδίλωτη, ο καθένας είναι μια πατρίδα, δεν είναι υποχρεωμένη να ταζε έναν άνθρωπο ο οποίος πεινάει στο εδαφός της. Και πρέπει να τους ζητάει πιστοποιητικό γενεαλογική καθαρότητας. Το αν είναι πάπου προς πάπου Ρωμνιός, από την εποχή του Βυζαδίου α πούμε. Αυτό ακριβώ. Και υπάρχει αντιγραμμα του πληθυσμού, οπότε πιστεύω ότι είναι μεγάλο και αποδοψητικό, δυστυχώ όμω είναι αρκετό, ο ώστε να αποτυπωθεί σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και είναι και αρκετό να μοιραστεί και σε άλλου πολιτικού χώρο. Ναι, εκεί είναι και πολύ πιθανό να όσο περνάει και να υπάρξει και διχασμό στην κοινωνία με αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει. Ναι, και μην ξεχνάμε ότι στις σημερινές τοπικές κοινωνίες, όπως για παράδειγμα είναι ο ο υπήρξε ένα διχασμό στην κοινωνία, βέβαια, με τη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων του Βορειού, να οργανώνονται, να δίνουν ελεγγύη στους ανθρώπους, αλλά υπήρχε πάντα μια μειοψηφία η οποία δεν. Και υπάρχει και μια μειοψηφία η οποία οργανώνει πολιτοφυλακές, η οποία επιτίθεται, όπως και έγινε εδώ στην Ελλάδα, σε καράβια που έγινε αυτή τη δομάδα, το οποίο μεταφέρουν πρόσφυγε. Α, ναι, ναι, ναι όταν, όταν κανένα δεν είναι μια πολιτοφυλακή την οποία την οποία και εγώ έτσι τη διάβασα τη γραμματικά εκείνη στιγμή και όπω και διάβασα και για την ομάδα εψιλών ΕΕ, την οποία εξαρτώζω <laughs> <laughs> δεν ξέρω αυτοί ταυτίζει το θεό διότι το, το πέρασε αντιγραμματικά εκείνη τη στιγμή άλλη μια ακροδεξιά φασιστική πολιτοφυλακή mm -hmm. κανένα δεν είναι κανένα άτομα, έτσι τα δούσκαμε ένα χαρτιά mm -hmm. δεν πιστεύω ότι είχαν τη μεγάλη κοινωνική διείσδυση και mm -hmm. <laughs> την ναι. οργάνωση ενό ναζιστικού ένας φασιστικού κόμματο δεν είχε ψυχανό μάλλον οι οποίοι πιστεύουν ότι προηγούμενονται το σύνολο. ας πούμε και... Είμαστε καθεϊστές και τρομοκράτες, αντισυστημικοί... Επίβαλα, βγούμε, έτσι εκεί. Αλλά τέλος πάντων, οι χώρε σαν τη δικιά μας, έχουν και αυτά να ασχοληθούμε. Εντάξει, δεν είναι... Έχουμε, έχουμε παράδοση σε κάτι τέτοιο. Αυτό το... αυτή η βασπολεία να πει κάτι παραπάνω πάνω στο μεταναστευτικό. Ναι, και στη συνέχεια want to buy some illusions It's like? Swear. Come, make with the office, and you'll get your share. Work, market, leases for the missus, chewing gum for kisses. Got some broken-down ideals, like wedding rings? Trade your things. I'll trade you for your candy. Some gorgeous merchandise. Τι, τι να πω, παίζουμε. Τι να πει, τώρα δεν διαβάζω για το προσφυγικό. Ήρθε εδώ πέρα η Καγκελάρια και μα είπε να κρατήσουμε του πρόσφυγε, γιατί η Ελλάδα, α πούμε, είναι ένα από του καταλληλότερου στόχου να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ότι θα μα ελαφρύνουν έτσι λίγο οικονομικά από κάποια νοσυνομικά μέτρα, α πούμε, αλλά κατά εδώ. Το θέλω τους πρόσφυγες, ρώτησε. <laughs> δεν νομίζω να έχει ερωτηθεί κανένας γι' αυτό. Ε, εγώ έτσι με τις άποψες ότι μια πατρίδα και αυτή η πατρίδα γονικούσε μπορεί να τους ταΐσει όλους, άμα έχει διαφορετικά οικονομικά συστήματα. Αντί σε μια πατρίδα που όντως οι πρόσφυγες θα θέλουν να μείνουν και δεν κανένα πρόβλημα... μια χώρα η οποία την αυτονομία και την εθνική και επειδή τόσο παράγει αυτή η χώρα μένεις ναι, αυτή τη χώρα και μένει στα χέρια ναι. του λαού, θα το, το, το, το σου μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε και τι ανάγκε με και αυτών των ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα τι θα γίνει, έρχεται τη χειμώνα. Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Τι θα γίνουν <συσκάρουν> αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει να φτιάχνονται οι για αν μην στεράσουν. Αμοιγδαλέζε. Αμοιγδαλέζε. έχουν <συσκάρουν> ξεκινήσει να φτιάχνουν. Όχι, υπάρχουν έτοιμα <συσκάρουν> ήδη παλιά στρατόπεδα. <συσκάρουν> Εσεί κινέζε είναι και βρέχονται. Βάθουν και πνευμονή και θα τα φάνε παρόλο που περάσαμε από το θάλασσο και φάσαμε. Εν τω μεταξύ, τώρα για να δείξουν την δίθεν αριστεροσύνη του όλου ε, στην κυβέρνηση αυτή, η οποία κανένα ε, χαρτιά δεν υπάρχει, ε, δεν ανοίγουν τα στρατόπεδα συγκέντρωση μαζικά mm -hmm. όπω φάνηκε η κυβέρνηση Σαμαράκι. Καλά, γιατί αν φάνε ότι στέλνουν τη μετανάστευση, το συγκέντρωση, ή κάνουν το εξίσου απάνθρωπο με του υποσυνέδρου. Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα θέλανε να πάνε στρατόπεδα συγκέντρωση περισσότερο από τα να μένουν ναι, προφανώς. αυτά είναι ανοιχτά. Τι προφανώς τα ξέρετε. Δεν δεν, πους. Δεν είναι. Δεν Ότι πρέπει να με ότι να μείνει σε ένα σύγχρονο Auschwitz. Εντάξει, προφανώς το λέμε. Τι πάει, εντάξει, δεν τον κλείσει. Εννοείται. Αυτό μας έλεγε. Αυτό μας έλεγε Αλλά το θέλει να κλεισμένος φυλακή. Ή το άμα θα προτιμήσει να μείνει στο δρόμο και να πεθαίνει δηλαδή, από το δηλαδή Αυτό το φίλμα το οποίο θα θέσουν στο πρόσφυγα. Ναι, ξέρετε, αν τα στρατόπεδα λειτουργήσουν όπω υπολειτουργούσαν ε, όταν ήταν ανοιχτά, ε, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Γιατί ο αριθμό των ανθρώπων που θα κληθούν να μείνουν εκεί μέσα θα είναι πολύ μεγαλύτερο όσο, από τον αριθμό ανθρώπων που έμενε τότε. Ε, τι θα φάνε, εδώ και τότε οι άνθρωποι αυτοί δεν, δεν τρώγαν κανονικά. Ήταν ελάχιστα τα γεύματα. ]orian. Ήταν πολύ μικρά τα γεύματα, καλά μην μιλήσω για το μαγική που είχε θαρύσει εντάξει. Παίρνε ένα άνθρωπο, δεν ήταν όλο θα παίρνουν ένα άνθρωπο και μέσα, προφανώ ήταν τα Χάου. Ναι. Αλλά τώρα δεν είναι επιλογή προφανώ. Ούτε δίλημα να τεθεί σε ένα πρόσφο για το άμα θα προτείνει να μείνει στο χάου. Εάν θα προτείνει να μείνει στον δρόμο, π.χ. στο πλατεία Βικτώρια στο δρόμο, Δεν είναι αυτό η επιλογή. Αυτό εννοείται τώρα που το λέμε. Και επειδή μιλάμε για μια κυβέρνηση που είναι ανίκανη, να διεκδικήσει για αυτόν τον τόπο αλλά και για τους κατοίκου ε, αυτού του τόπου, που δεν είναι μόνο οι ντόπιοι, οι θαγενεί που λένε. Είναι και οι μεταλλάξεις που έρχονται και καλούνται να μείνουν. Αφού ανίκανε να συγκρουστούν με την Ευρώπη, είναι η πολιτική τους επιλογή. Αν δεν με το Ευρωερατήριο, να μην συγκρουστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην καταργήσουν τις συνθήκες όπως είναι το Και όλα αυτά είναι η πολιτική τους επιλογή. Και ανίκανε, αφού κρατάνε και αφού συμπαχούνε με την Ευρώπη και κρατάνε τους ανθρώπους εδώ πέρα ή να μην κάνει να τις, προ... τις περισσότερεις γιατί. Ε, τίποτα εγώ αυτό που καταλαβαίνω ε, είναι ότι έχουν χρήσει αυτή την κυβέρνηση τον νεκροθάφτη ε, λαών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μαζεύουμε πτώματα καθημερινά και θα μαζεύουμε και στο μέλλον. Χρήσει Σε... αναφέροντα... Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έχουν αναλάβει την ευθύνη να θάβουν νεκρούς. Τη χρήση ενός κυβέρνηση που θα κάνει τη βρώμη και το δουλειά και σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή μια κυβέρνηση που θα περάσει μέτρα πρώτη φορά τόσο δεξιά, τα οποία άμα τα παίρναγε η δεξιά κυβέρνηση Σαμαρά ή η κυβέρνηση Παπανδρέου Παπαδήμου που θα είχαν σηκωθεί και τα τσιμέντα, οι πλάκες του συντάγματος και θα εκτοξεύονταν προ το κοινοβούλιο, <ΣΣΣΣΣΣ> μόνος τους, δεν χρειαζόταν να τι πετάξει κανεί από <σοπό> το γαμό ε, περνάνε τα ίδια μέτρα, φτωχοποιούν, ε, φτωχοποιούνται, τώρα είναι το σπίτι του Κοσμάκη, θα έχουν ζωντανές ψυχές εδώ πέρα στο Αιγαίο, στο Μπάνκι της θάλασσας ή στους ομαδικούς τάφους πράγματα τα οποία αν τα είχε κάνει συγκεκριμένα η κυβέρνησης Σαμαρά, η οποία κατηγορηθεί και όσο ακροδεξιά κυβέρνησης λόγω των προσώπων που συμμετείχαν, θα είχαν σηκωθεί και πέτρασε. Ας μην μιλήσουμε για αυτό τώρα, έτσι. Έχει βάψει το χείριο και εκεί, εδώ, σύριζαν, Υπήρξαν οι πρώτες αυτοκτονίες και μάλιστα υπήρξαν αρκετές αυτοκτονίες μετά την κολοτούμπη του Τσούκα. Γιατί υπήρχε μια, μια μαζική κατάθλιψη, η οποία χτύπησε όχι μόνο τους ανθρώπους. Και έναν άνθρωπος απλά είχε ένα αισθητήριο και καταλαβαίνει ότι τώρα κάτι δεν πάει καλά. Τώρα είναι μια ακόμα από τα ίδια και εγώ δεν αδίχωλε να ζήσω αυτό που ζούσα τα προηγούμενα 5 χρόνια και το ξαναζήσουμε καινούργιο. Σκοτώσαμε μια ακόμα μέσα του, είναι επίσης δολοφόρητης ελπίδας. Έχουν βάψει τα χέρια του μέσα και αυτό είναι αυτοκτονία. Όπω χτυπάγανε και λέγανε τώρα τη Νέα Δημοκρατία και λέγανε ότι οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι, ότι προκαλούν αυτοκτονία στο λόγο και έχουν βάψει τα χέρια του μέσα. Γιατί τώρα οι ίδιοι δεν έχουν βάψει τα χέρια του μέσα, αφού λυπούμε από την ίδια πολιτική. Και χειρότεροι ακόμα. Και χειρότεροι ακόμα γιατί έχουν το άλλο. Είναι το αριστερό άλοθο, α πούμε. Εντάξει, α πηγαίνουν να συνεχίζουν να χειροκροτούν ακόμα όσοι μένουν και του θαυμάζουν. Εγώ την εικόνα αυτή που αντίκλυσα χθε την παρέλαση, ναι, ναι, μ' στήχιωσε. Όλη μέρα χθε μ' στήχιωσε. Αυτό το ότι σηκωθήκαν από τα το τραπέζια του, με τον που πέρασε ας πούμε, ο βουλευτή από μπροστά, σηκωθήκαν από τι καρέκλε του. Του πέσανε τα σάλια ας πούμε στο δρόμο, κάτω στο, στο πάτωμα, και αρχίσανε τι χαιρετούρε και του κοιτάγανε λε και ήταν κάποια λαχθαλιστική ζόλα, α πούμε. Τι ξέρω ουσυγκεκριμένος βολεφτής ο προτιμμένος βολεφτής την προηγούμενη χρονιά να αυτό ήταν ότι ουσιαστικά πολιτικά ας πούμε κύριος ε ορμάσαμε σαώ δράσαμε σε την προηγούμενη χρονιά τοπία δεν είχαμε επαφή με πριν το μεγάλο το print θα πούμε. και ήχαμε σχεθήσεις σε άλλες εικόνες. Ε, ο συγκεκριμένος πολιτευτής ε, του ήταν τολματικό ο κ. δεν το ξαναπούμε, δεν είναι προσωπικό γιατί ο καθένας. Και είναι και προσωπικό ρε, γιατί είναι και λίγο να λέμε δεν είναι προσωπικό από όλη, δεν είναι και προσωπικό ρετί συγκεκριμένοι πρόσωπα οι οποίοι είναι αλλά είναι και άλλοι, δεν είναι μόνο αυτός. Θεωρώ ότι σε άλλες περιόδους δεν το θα τολμούσε να πατήσει το ποδάρι του σε ανοιχτή εκδήλωση. Το έχει μόνο συγκεκριμένος, μνημονιακούς οποιοσδήποτε από μνημονιακούς και σήμερα μνημονιακ σε μια περίοδο ανάπτυξης αυτού του λαϊκού δηλαδή, κειμένου δεν θα τολμούσαν να πατήσουν το κοβάρι του όπως και τον τολμούσαν. Όπως ο κύριος αυτός όταν ήταν στο λαό, που ήταν στην Ελβετία, δεν δηλαδή, είχε πέρασει από τότε κόμμα ανοίξη, στα δεξιά βέβαια, και στα πολύ δεξιά ακόμα, έχει αποπειραθεί. Ε, στο οποιοδήποτε τέτοιο κόμμα έχει περάσει. Αλλά όχι μόνο αυτός, ο οποίοςδήποτε άλλος δεν θα τολμούσε να πατήσουν το κοβάρι χαρίσματα, Θα το ρίχνουν θα το ρίχνουν γιαούρτια, για θα για το τα... Ε, να αναφέρουμε και ένα γλυφωναίδι το κλίμα, ένα αυτιάκι. Ε, Στάλθηκαν μαζικά email σε διάφορο κόσμο ε, από την τοπική γλυφωναδά Πρανία. Την τοπική του το, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τοπική του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ό,τι έχει μείνει, δε. Ό,τι μείνει, ναι. Και στέλνανε σε διάφορους νεοπεδίνες. Ναι. Τέλο πάντων, ένα από αυτά τα email πήγε και σε ένα μέλος της ΛΕΚΙΣ, πολιτών με εδώ, δηλαδή κανένα. Το πρώτο email, τι έλεγε τώρα, ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις ε, καλούν όσους θέλουν να παρευρεθούν στον χώρο που κάνουμε τα μαζέματά μας και λουπά, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και διαφορά τέτοια. Και στο τέλος ε, ανέφερε ότι όποιος δεν θέλει ας πούμε να ξαναλάβει email από μένα, να μας το αναφέρει για να τον βγάλουμε από τη λίστα. Mm -hmm. ε, και απαντάει το μέλο de αυτό τη συνεδριά μα ότι όχι μόνο ας πούμε δεν θέλει να ξαναλάβει μέλη σα, δεν θέλει ούτε να σα ξαναδώζει πούμε Και του στέλνει τη φωτογραφία από κάτω, από αυτό που του έγραψε, όπου είναι τώρα ο Τσίπρα με μια γυναίκα στο στρατόπεδο που είχαν πάει, σε κάτι στρατόπεδο μαζί με τον Καμμένο, τον Ανέλ, τον Καμένο 2, τον Δημήτρη Καμμένο. Του είναι και original Δημήτρη. Και τον κατσίκι από πίσω να υπάρχει στο βάθο Και να είναι ο Τσίπρα τώρα και να ποζάρει με τη γυναίκα αυτή και να συλληφάρουμε. Εντάξει, ήταν καμαρό τελείω. Τον αρχικό σα με ένα καμάνι, δύο και κατσίκι. Ούτε του δεν θέλω να Έκλαψα. Ε, και δεν νομίζω η όχι μόνο το κουτί κίνημα υπάρχει στην Ελλάδα να ξαναδεί του τύπου αυτού του εκανα δεν να καμία ε, δεν νομίζω να έχουμε ε, πλέον καμία επαφή. Στο κάτω-κάτω δεν πατάνε και οι πλέον σε κινητοποιήσει. Όπου θελήσαν να πατήσουν όπω π.χ. το, το που πάγανε πόδι πανηγυρικά. Γιατί είναι αδιανόητο μέλη ε, ενό κόμματο. το αντιρατσιστικό και Θεσσαλονίκη. Ναι, πάγανε Ναι, ναι, ναι Γιατί είναι αδιανόητο μέλη κόμματο που mm -hmm. το μόνο που ασκεί αυτή τη φασιστική πολιτική απέναντι, και που πριν να Αλλά, ε, το, αν θα... το γεγονός, ε... Του αντιφασιστικού, α πούμε, προτάγματο του ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχουν ναι, γιατί γελίο, έτσι. Δηλαδή, μετά από του χειρισμού του με το προσφυλικό. τι να πω, δηλαδή, να μα μιλήσουμε για αντιφασισμό, ποιοι, αυτή που κάστρα με συγκέντρωση, Ε, όχι, δεν πειράζει. Να τυπάει πολύ, Τα παιδιά τα οποία παρέλασαν σήμερα η πολιτεία χρωστάει. Χρωστάει μια παιδεία που να προάγει τι ίσες ευκαιρίε και την αξιοκρατία διότι μόνο με ελευθερία και με αλληλεγγύη οι κοινωνίες και τα έστρα προδεύουν και γράφουν έπι. Παρακαλούμε πολύ κ. Τσίπρα όχι άλλη επιτυχία για Λίγες ακόμα επιτυχίες θα μας πάρουν και την Ακρόπολη. Ότι είπαμε όχι στο φασισμό, τώρα πρέπει να πούμε ναι στο ευρώ, ναι στην Ευρώπη, ναι στις μεταρρυθμίσεις και όποιοι πολιτικοί δεν το καταλαβαίνουν πρέπει να πάνε σπίτι. They fascinate, they captivate. Beware the amazing blonde women. Be careful when you meet a sweet blonde stranger. You may not know it, but you are greeting danger. Η σημερινή προβολή στο Συνέα Πλατεία θα έχει την ταινία ο πιανίστας, ε, είναι και επίκαιρη, ε, η προβολή θα γίνει σε 7.30 ώρα. Ε, πάμε να πούμε λίγα λόγια για την ταινία αυτή. Είναι μισό λεπτό γιατί δεν έχουμε λάσκο <laughs> γκάρω. <Βουκάνο>. Πολωνία <laughs> 1939, ένα κορυφαίο Πολωνοεβραίος πιανίστα βρίσκεται έγκυστο στο κέτορ τη Βασοβίας. Αποφεύγοντα για καλή του τύχη την μοιραία μεταφορά σε στρατόπεδο συγκέντρωση, κρύβεται στα ερείπια τη βομβαρδισμένη πόλη και χάρη στι προπολεμικέ συνωριμίε του σε μια ομάδα αντιστασιακών, αλλά κυρίω χάρη στη βοήθεια ενό μουσικόφιλου γερμανού αξιωματικού, κατορθώνει να επιβιώσει. Ο Πιανίστα είναι μια κινηματογραφική μεταφορά τη ομόνιμη αυτοβιογραφία του Εβραίου Πολενού μουσικού Βρατισλάφ Σπίρμαν. Η ιστορία ήταν προσωπική υπόθεση του σκηνοθέτη, Ρόμαν Πολάνσκη, που ξέπηγε από τον κέντρο της Κρακοβίας, όντα παιδί μετά το θάνατο της μητέρας του. Τελικά έζησε στον Αχιρώνα ενός αγρότη, μέχρι το τέλο του πολέμου. Ο πατέρας του άγγιξε το θάνατο στα στρατόπεδα, αλλά τελικά επανενώθηκε με το γιο του μετά το τέλος του δευτέροι παγκοσμίου πολέμου. Ήταν μια από που μας προτάθηκαν στο γκρουπ, στο συνεπτικό συ, στην πλατεία. Σήμερα 7,5 ώρα στο παλιό Δημαρχείο Γλυκών Ερών. Δεύτερη μέρα. Θα κρατήσουμε το σώμα μα εκεί πέρα στο τέλο. Δεν πειράζει την ταινία. Πάντω είναι πολύ ωραία ταινία. Από τι κορυφαίε. Ναι, Σίγουρα εντάξει. Αποτάθηκε. Λοιπόν, χαιρετάμε. Ε, χαιρετάμε και παρά τα, τα παραπονάκια μας και τι ε, γλυκές μας γκρίνιες για την κούρασή μας, η χαρά μας είναι μεγάλη. Γιατί σε πείσμα των καιρών υπάρχει ένας χώρος ο οποίος έχει ξαναζουντανεύσει. ένα χώρος που ξεκίνησε να έχει, ε, να έχει δραστηριότητα από το 11, συνεχίζει ακόμα και τώρα με τα καλά του και τα καλά του και τα σκαμπανευάσματά του. Είμαστε ακόμα εκεί, άλλοτε κουρασμένοι, άλλοτε απελπισμένοι, άλλοτε χαρούμενοι. Όπως εχθές ακόμα. Όπως εχθές, συνεχίζουμε. Να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε για τη φορά τους φαύλους ε, και το νιόνιο. Εντάξει, ήταν η κορυφαί, ναι. κορυφαί και τα δύο σχήματα ήταν απίστευτα. Λέωσε ένα σχήμα ε, από μόνο του. Να χαιρετήσουμε και το Μανώλη από το κάτι άλλο, απέναντι το οποίο είναι ένα μαγαζί, μια ταβέρνα η οποία έκλεισε λόγω μνημονίου. Ε, και όντα κλειστεί πλέον αυτή η ταβέρνα, μα έδωσε τι καρέκλε του, μα τιτάνησε για να τι χρησιμοποιήσουμε στη θεσμή εκδήλωση. Γιατί αλλιώ ήταν κατά μέσων Αυτά είναι δείγματα πολιτισμού μια κοινωνία η οποία μπορεί φανερά να μην. Αντιστέκεται, αλλά γίνονται διεργασίε. Ένα άνθρωπο που έχασε τη δουλειά του, έκλεισε το μαγαζί με το οποίο τόσα χρόνια έτρεφε την οικογένειά του, και μιλάμε τώρα για μια μικρή επιχείρηση τοπική, έτσι. δεν μιλάμε για μια ταβέρνα καμπά. Αυτό ο άνθρωπο έδωσε τι καρέκλε του για να γίνει η εκδήλωση για τι κορκέ εχθέ. Λοιπόν, αυτά δεν τα ξεχνάμε. Αυτά είναι μηνύματα που κρατάνε τι ισχυρίε αντίσταση αναμένε. Συνεχίζουμε. Συμφωνώ και να ευχαριστήσουμε και κάθε πολίτη είτε συμπολίτητα από αλλού που ήρθε που ήρθε να στηρίξει το εγχείρημα αυτό ήρθε να στηρίξει τη, με την, και με την οικονομική συνεσχωρά του και... ε, τον αγώνα των παιδιών πάνω στις σκουλιές. Ε, πούμε από κοντά λοιπόν σε λίγες ώρες στο Συνεπλατεία και, και θα δούμε θα οργανώσουμε για επόμενη δήμωση. Εδώ είμαστε, στο. Θα θα ναι. Λοιπόν, ε, κλείνουμε με ήρωες. Σ' Όχι, μ' αρέσκανε. Σ' αρέσει. Λοιπόν. Η ροές, Η ροές με δοδεχάζοες. Κάτρα του πολίμπου και του παρνασού με του Ολυμπού και του Παρναστού φαντάσματα γύρω-ε με στα χαλάσματα. Έμα τα κόκκινο νερό, έμα τα ποτάμιου του αιώνα. Πριν στην και φωτιά στο γοργοπόταμο, έ η φωτιά στο γοργοπόταμο. Είναι άλλα μ' άλλα και φωτιά στο ποτάμο; ει φωτιά στο κορδοκοταμό. Ευρώ είναι μαζί μας το καιρό. Τα πιο μεγάλα μας τα καθορχώματα Πάπος μάτα, Πάντας μαύρος αδερφός, Πάντας να γίνω Πάντας, Καστράτου Ολύμπου και του παρνασού πατάσματα, Η ροή είμαι στα καλά σου μάτα, Ολύμπου και του παρνασού πατάσματα, Η ροή είμαι στα καλά. Προφεγάρι στις καρδιές. έλα και πάρ' τη μόνο σου τη λέτερια με τραγουδία, όπλα και σπαντιά, hey, με τραγουδία, όπλα και σπανιά Του του παρνάς, του Κάστρα του και του Παρναστου φαντάσματα Υρωές με καλάσματα. χαλασμάτα Κάστρα του Όλημπου και του Παρναστου φαντάσματα Υρωές με στα χαλασμάτα Αναθός, μαύρος αδερφός, Α τως να γίνου απάτός πρς στην αλάμαλα και πωτιάς σμο γργοπόταμο Ε hey, πωτιάς σ πογοργοκότα μό πΠςστην αλάμαα και πότιάς σω γοργοκόταμο Ε πωτιία σφογοργο πότα Αυροφεγάρι στις καρδιές, έλα και πόρτι μόνος του με μετραβουδία, όπλα και σπαθιά, με hey, μετραβουδία, όπλα και σπαθιά